οι οχτροί και του φιλέψαμε οι δορκεγι χωρί Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψανε. Hello babies, how are ya? Καλή κραυγή δεν είναι για τον τραμπ Τελεία ο Αμερικάνη καλενή το ροδιοτηλεοπτικό συμβούλιο Λένα Κανέλη στο μικρόφωνο Real FM πραγματικό ραδιόφωνο Είμαστε εδώ στο στούντιο Με τον Αντώνη Μορτάκη στον ήχο Με την Βάνα Ρεσβάνη στο τηλεφωνικό κέντρο Με την Άνση την Κανέλη Την αδρεφούλα μου στη μουσική Αν θέλετε να στείλετε μηνύματα Με το κινητό τα γράφετε Real Το μήνυμα στο 19 50. Με τον υπολογιστή στούντιο papakirialifam.gr Τηλεφωνικό κέντρο 2, 200, 200. Τα πάω όλα μαζεμένα γιατί ο Τραμπ τα έκανε «my way», δηλαδή «his way». Οι Αμερικάνοι «ουπς» τα κάνανε πάλι ξανά. «I know what you want me». «Το ξέρω τι με θέλεις». Φαντάζομαι ότι αυτό το βγάζουν όλοι οι Πέριξ των Ρεπουμπλικάνων που πήρανε τα πάντα. Power to the people, μια ψευδαίσθηση η οποία έρχεται να πάρει τη μορφή ενός reality και όποιο πει ότι όλα αυτά είναι revolution και μάλιστα τον δικτακτορίσκων τη λευκής μικροαστική φυλή, τον φιρερίσκον τη διπλανής πόρτας γιατί έτσι τέτοια πλασάρετε να έχουν το δικαίωμα να κατεβαίνουν στο δρόμο και να λένε ας απεραρέσε όποιον δεν τους μοιάζει και τον τώρα μικροαστός, άσπρος, πιεσμένος και να το παίζει και δικτατορίσκος λίγους σταυρίζεις να σου μοιάζουν ε? άρα αυτή είναι μια παγκόσμια μειονότητα που ως παγκόσμια μειονότητα γίνονται τώρα παγκόσμια ηγεσία ανοίγω το στόμα μου και αρχίζω τη λεκτική φάλαγγα αυτό θα είναι και ο τίτλος μου στο κομμάτι του σπάστη αυτή την Κυριακή και επειδή δεν με νοιάζει, δεν με ενδιαφέρει, απλώς δεν πουλάω ψευδεστήσεις, είναι αν ένα ωραίο remix να σας δώσει, για όποιον ξέρει αγγλικά, για όποιον δεν ξέρει, θα καταλάβει και χωρίς να ξέρει, τα έχει συνηθίσει από το πολύ CSI Miami, CSI Florida, CSI Utah, CSI Arkansas, CSI Pennsylvania, γιατί όλοι οι Έλληνε ξενυχτήσανε. Εξαιτία των ελληνικών καναλιών, κριτικών και ιδιωτικών, αγκαλιά με την Μπενσιλβάνια και το Οχάιο. Και αν νομίζετε ότι αυτό είναι λάθος των ελλήνων πολιτών, πού να δείτε τους Έλληνε πολιτικούς στη Βουλή, την ώρα που σε ζωντανή μετάδοση δινόταν η συνεδρίαση, για το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο και τη σύστασή του, δηλαδή η περίφημη διάσκεψη των Προέδρων, που όταν τη μετέδιδε ζωντανή ζωή, φωνάζανε. Τώρα που μεταδίδουν για τι τηλεοπτικέ άδειε, δεν φωνάζει καθενένα, κάτω στην Ολομέλεια, ενώ συζητάγαμε τρει συμβάσει του Υπουργείου Εθνική Άμυνα, τι μη επανδρομένα σκάφη, τι τούτα, τι Κίνα, τι τα άλλα. Οι Έλληνε πολιτικοί, από τη Χρυσή Αυγή που ξαφνικά δεν θέλει τον ΝΑΤΟ, αλλά πανηγυρίζει για τον Τραμπ. Μέχρι το Λοβέρδο και το Ποτάμι Βγάζαν τα εύσημά τους Στον Αμερικάνικο λαό Και κάναν τις επιλογές τους υπέρ ή εναντίον του Τραμπ Και επειδή φαίνεται Ότι όσοι το παίζουν πολλοί εθνικιστές Έχουν αποφασίσει ότι θα έχουν και έναν Υπέρ πλανητάρχη αρχηγό Στον οποίο θα καταθέτουν Το σύνολο των εθνών τους Πάρτε να έχετε ένα μίξ And now...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 More, much more than this I did it my way Oh baby, baby, oops I did it again I played with your heart Got lost in the game Oh baby, baby, oops You think I'm in love But I sent from above No, no, dude, I, I know want you me. want me, me, you know I want a walk. I know you want me, you know I want a I know you want me, you know I want I know you want me, you know I want a walk. Σα άρεσε. Τι σα έχω εγώ σιγά που θα σα αφήσω από την επικαιρότητα, ακόμα και στο επίπεδο των κληρώσεων. Λοιπόν, ματάκια και φτιά ανοιχτά. Τι λέτε όλοι και τι ακούτε να λέγεται γύρω-γύρω, δεν γίνονται αυτά εδώ. Έτσι λένε οι Αμερικανοί, έτσι άν με έχετε δει τα ρεπορτάζ, δεν γίνονται αυτά εδώ. Λένε ότι βγήκε ο κόσμο στον δρόμο, φωνάζει κτλ. Πορτογίνονται και παραγίνονται. Σκεφτείτε τώρα να υπάρχει άνθρωπο ονόματι Σίνκλερ Λούι. Σίνκλερ Λούι, ο οποίο έγραψε το 1935 βιβλίο με τίτλο Δεν γίνονται αυτά εδώ. Είναι το βιβλίο κυκλοφόρησε και στα ελληνικά σε μετάφραση του Νίκου Μάντι όχι επίκαιρο, όχι ένα δεν μπορείτε με άλλες λέξεις να το περιγράψετε. Ο ένας εκ των δύο πρωταγωνιστών του βιβλίου μυθιστορήματος με τον τίτλο «Δεν γίνονται αυτά εδώ» του Σίνκλερ Λιουίς ο φασίζον γερουσιαστής Μπερζέλιους Βουίντριπ, που εγκαθίσταται στο λευκό οίκο κάθεται και γράφει ένα βιβλίο κρέντο δηλαδή πιστεύω, υπό τον τίτλο «Όρα 0». Με αυτή την ώρα 0, κατά μία ανεκδοχή, μετά την ωρα 0 κατα μια εκδοχή μετα την εκλογη του Τραμπ, μόλις συντονιστήκαμε. Το βιβλίο κυκλοφόρησε. Ανήμερα εδώ, δηλαδή την μέρα που έβγαινε ο Τραμπ, από σύμπτως κυκλοφόρησε το βιβλίο. Είναι από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Οι πρώτοι τέσσερις που θα τηλεφωνήσουν στο 211 θα το πάρουν και έχουν και την ηθική υποχρέωση, έτσι για να είμαστε ηρωικά μερικανάκια έτσι, σοβαρά πράγματα αυτά να μας πάρουν τηλέφωνο, να μας στείλουν κάνα μηνυματάκι τι διαβάσανε, τι καταλάβανε και πως είναι, γιατί έχω να σας πω για το βιβλίο και αμέσως μετά τις διαφημίσεις Λοιπόν, προσοχή Όταν λέω προσοχή μιλάω για πολύ μεγάλη προσοχή Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτε θεαματικά σε βαθμό κακουργήματος δηλαδή και μεγάλης ανατροπής από την αλλαγή της Κιτάλης στην Αμερική αν ε, ήξερε κάποιος από πόσες φορές έχει μπει και έχει βγει από το Δημοκρατικό Κόμμα ο Τραμπ για να φτάσει μέχρι εδώ είναι μια ιστορία αν σκεφτείτε ότι είναι γερμανικής καταγωγής μόνο η Ινδιάνη είναι αμερικάνικης ντόπιας καταγωγής ήδη η ηθαγενής έτσι ε, Γιατί είναι μια χώρα η οποία φτιάχθηκε κυρίως από μετανάστες Λοιπόν είναι γερμανικής καταγωγής και ε, το έκρυβε και έλεγε ότι είναι Σουηδός χρόνια ολόκληρα μέχρι αυτή τη στιγμή για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Ε, ε, είναι ελληνομαθείς και ελληνοπρεπείς επειδή στην... Ε, Λαμπορκίν του γράφει διάβολο ελληνικά από πίσω «Διάμπολος» και όχι «Δεβιλ» ή κάτι άλλο. Άμα θέλετε μπείτε στο «Ατέχνος» και διαβάστε τα αυτά. Τα έχω γράψει και εκεί. Άμα θέλετε να πάμε λίγο παραπέρα, ρίξτε μια ματιά στο ρίζος μα τις μέρες που είναι είτε είσαστε κομμουνιστές είτε δεν είσαστε είτε είσαστε αναγνώστες άλλων εφημερίδων είτε δεν είσαστε. Πάρτε κανένα κυριακάτικο φίλο, διαβάστε καμιά ανάληξη, μπήκε στον 902 Να καταλάβετε και από άλλη σκοπιά τι μπορεί να συμβαίνει και πώς μπορεί να συμβαίνει Γιατί τώρα που πάει το Κυπριακό κατά διαόλου και το κουκούε έχει επισημάνει έγκαιρα ότι η δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία για ένα κράτος ενιαίο που ήταν επάγια θέση δεν είναι το ίδιο πράγμα με εκεί που πάμε να γίνει ομοσπονδία με δύο κράτη mm. είναι άλλο πράγμα τα δύο κράτη και άλλο διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. και επειδή πάνε τα πασαμπουρέψουν στην περιοχή και επειδή ο Γεώργιος Παπαδόπουλος, όχι ο δικτάτορα, το καινούργιο ένα από τα δεξιά χέρια του καινούργιου πρόεδρου, είναι ειδικευμένος στα της Ανατολικής Μεσογείου ενεργειακά και άλλα κοιτάσματα. Και επειδή το Ισραηλινό κοιτάσμα λέγεται λεβιάθαν και αν εμ, κάποιος δεν ξέρει την είναι εκτό εκτός από το κοιτάσμα, ας μπει να διαβάσει τη μυθολογική προσέγγιση του την είναι Ελεβιάθαν, και σε τι μεγάλο στόμα, μαύρο, σκούρο και βαθύ μπορεί να πάει να πέσει, μην ακούτε αναλύσει οι οποίε αρχίζουν. Από το ποια ήταν η Μέλλανη, τι έκανε αυτό. Αν είχε δηλώσει, και όντω είχε δηλώσει, στο παρελθόν 10 χρόνια έκανε reality show, και απελία κόσμου. Ο αντιπρόεδρο του έκανε talk show. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει. Και η Ευρώπη πέρασε από τον Berlusconi και τον Berlusconismo και τον Booga Booga. Τον είχε και τα κανάλια, δεν έκανε εκπομπέ, τα είχε. Νάξει. Ο Τσάβε το όρθιος και κάνει ντύρλα ντύρλα Και οι φασίστες πετάνε νερό και δέρνουν κόσμο στα κανάλια Α, Πριν συμβούν αυτά εδώ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό Δηλαδή και κυρίως στη Ρωσία Μην μπαίνετε σε τέτοιες επιθερμικές αναλύσεις Μην εκτονώνεστε κάνοντας ταυτίσεις Δεν έχει καμία σχέση αυτό που συμβαίνει στην Αμερική με αυτό που συμβαίνει εδώ πλενιάς Είναι καπιταλιστική, υπεριαλιστική ενδοκαπιταλιστική ρήξη συμφερόντων δηλαδή φεύγει το ένα γκρουπ συμφερόντων και πάει το άλλο διότι άμα πας να πει σήμερα ότι είσαι εναντίον του Τραμπα που για τον οποίον πανηγυρίζουν για δικούς τους λόγους και δικούς τους δεσμούς μία σειρά από δεξιή, και τέτοι, ξέρω, κόσμο, ολόκληρο, τον κόσμο, δεν σημαίνει ότι είσαι και υπέρ της κλιντονίας. Διότι και η Κλυντονία, η Χιλάριουσχη δηλαδή, δεν είναι και το δημοκρατικότερο πράγμα που πέρασε στον κόσμο. Δεν είχε ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Αυτό είναι αληθέ. Ήταν βαθιά αντιρατσίστρια. Δεν μπορεί να είναι ε, στηριχμένη από γυναίκε μόνο στο επίπεδο μια μαντόνα. Θυμάστε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, την προηγούμενη εβδομάδα που σα έλεγα ότι η δήλωση τη Σούζαν Σάραντον, Δεν ψηφίζω με το εδείο μου και δεν έχω καμία διάθεση να μπω σε δίλημα ή Τραμπ ή Κλίντον. Ήταν η. Α, πιο αντιστασιακή ουσιαστική κατάσταση που υπάρχει εδώ. Διότι εδώ έχουμε σήμερα 200 εργοστάσια που θα, θα, θα κλείσουν στην Ελλάδα. Από αυτά που έχουν απομείνει. 200, 200. Τελείωσε. Α, τι αμήνει. Αμήνει τίποτα. Ο Τραμπ έχει δηλώσει. Η Ελλάδα έχει γίνει μια χώρα στην οποία μπορώ να πάω να αγοράσω και μου είχαν κάνει και προτάσει επενδυτικέ ότι θέλω. Αν βάλω ποτέ υποψηφιότητα θα τη βάλω με του Ρεπουμπλκάνου γιατί είναι η πιο ηλίθιη ψηφοφόρο του κόσμου. Και αυτοί οι λύθοι πήγαν και τον ψηφίσανε κατά τον ίδιο οι λύθοι. Προσέξτε λοιπόν, τέτοιου είδου επιδερμικέ αναλύσει θα μα κάνουν να χάσουμε τα αυγά και τα πασχάλια. Υπάρχει ένα κίνδυνο στον τραμπισμό, γιατί αυτό είναι το καινούργιο φαινόμενο. Όπω λέγαμε μπερλουσκονισμό, τραμπισμό θα λέγεται. Θα ακούσετε, Τραμπα τραμπαλίζομαι, ε, το Τραμπ το τελευταίο και διάφορε άλλε τέτοιε ευκολίε. Αυτά είναι ευκολάκια. Πάμε στα δύσκολα. Ο τραμπισμό τι θα κάνει, Θα απελευθερώσει τη φραστική, τα χαμουδήθεν, αντισυστημική φασιστίλα. Θα μπορούν όλοι, επειδή το έκανε αυτός, να βρίζουν τώρα νόμιμα. Ο ίδιος μπορεί να μην το κάνει πια. Θα πάει εκεί και θα γίνει κομμή ε, Και η, το μανεκαίνει σύζυγός του φορσε ένα ωραίο μαύρο ταγεράκι, μια χαρά. Κούκλα γυναίκα, πενιντάρα, φορσε ένα ωραίο σεμνό σοβαρό. Ε, προσέξτε, αυτοί θα αλλάξουν εικόνα. Για να αλλάξουν εικόνα γιατί έχουν να εξυπηρετήσουν ένα κατεστημένο. Και μηντιακά και επικοινωνιακά σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα μείνει όμω οπαδού από το πεζοδρόμιο, το λοφορείο, τη δουλειά εντό Αμερική, εκτό Αμερική και το λέω αυτό γιατί έχουμε γίνει μια παγκόσμια γειτονιά, όχι μόνο η παγκοσμιοποιημένη οικονομία που τα είχαμε δει, δεν του ενοχλεί, λόγω του ε, και meet και ΣΥΤ και ΦΙΤ στο κοινωνική δικτύωση. Θα απελευθερωθεί πολύ κατήλα στον τρόπο με τον οποίο θα απευθύνονται οι άνθρωποι στου άλλου και η ρητορική του μίσου θα γίνει η καθημερινότητα. Έδωσε θέλω, μάγκα μου. Και έρχεται το φιλοσμό μου νιόνιο και λέει: Τυχαίο, ότι δεν γίνεται καμιά αναφορά από τα ΜΜΕ για τη νέα απόπειρα επίλυση του Κυπριακού με ουσιαστικά ένα νέο σχέδιο. Ανάν. Εντάξει, δεν γίνεται. Που δεν ακούνε τι θέσει, τίποτε άλλο. Εδώ μιλάτε για τις γυναίκες σε αυτό το επίπεδο και γίνουν τα κομνηστικά κόμματα όλου του κόσμου κάνουν συνέδριο συνεδ, συνεδ, για να μπορέσουν να αντιληφθούν γιατί ακόμα μετά από τόσο καιρό τάχα μου δήθεν επιβεβλημένη ισότητα οι γυναίκες είναι κατώτερες των ανδρών στο επίπεδο το οικονομικό, το μισθολογικό και όχι μόνο. Λοιπόν, η Επιτροπή Ειρήνης Ιλίου μου λένε εδώ τώρα στο πολιτιστικό καφενείο Μελίνα Μερκούρη ανοίγουν ομιλία συζήτηση 11 Νοεμβρίου σήμερα δηλαδή σε 6.30 το απόγευμα, η σύνοδος του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία οι αποφάσεις και οι συνέπειες της για τους λαούς της περιοχής. Νομίζω ότι πολύ καλά θα κάνετε να πάτε να την ακούσετε. Ο μιλητής είναι ο... Ο αντισυνταγματάρχη αναποστρατεί από μέλος μέρο του Εθνικού Συμβουλίου τη ΕΔΙΕ και τη Επιτροπή Ειρήνη του Ηλίου. Έχει στείλει και ο φίλο μου, Φώτσο Δασκαλώπουλο, ένα ωραίο πόνιμα, για το οποίο θα σε παρακαλέσω κάθε φορά που θα ακούτε ακρότητε στο επίπεδο του παγκόσμιου αναλυταριού ή τη παγκόσμια ανάλυση. Γιατί υπάρχει άλλο πράγμα η ανάλυση και άλλο το αναλυταριό. Είναι αναλυταριό το λέμε ύψιλον. Ε, να ξέρετε ότι η αναλυση και αλλο το αναλυταριο ειναι αναλυταριο το λεμε υψιλον να ξερετε τι ζωη είναι βήματα. Και η στίχη του Μιχάλη Μπουρμπούλη, η μουσική και το τραγούδι του Τάσου Ζαφυρίου, με αυτό λέω να σα αφήσω, επειδή η ζωή είναι μαραθώνιο και μπορεί να τρέξουν και το μαραθώνιο την Κυριακή, εγώ το αφιερώσω εξαιρετικά στη φίλη μου, τη δική Να Μαριζάνα, που έχει το κουράγιο να τρέχει και σε μαραθώνιο εκτό από τα υπόλοιπα, και σε όλου όσοι αντέχουν να τρέχουν καθημερινά στη ζωή για επιβίωση, πριν πάμε στι ειδήσει. Βρήκα ένα μονοπάτι που το παίρνουν οι τρελοί Θέλει πόδι, θέλει μάτι, άκουσε μια συμβούλη Μην το πάρεις νεθισμένος, ούτε και ερωτευμένος Βήματα είναι η ζωή μα και ένας μαραθώνιος μην πιστεύεις ότι είσαι άνθρωπε αιωνίος. Ξέρω ένα σταυροδρόμι αγνωστό για τους πολλούς. Δίχω σήματα και γνώμη χάνεσαι σαν του τρελού. Μη θολώσεις, μη λυγήσεις, τράπα μπρος και θα κερδίσεις Πήματα είναι η ζωή μας και ένας μαραθώνιος Μην ότι είσαι άνθρωπε αιών. Ένα θέατρο τα πάντα και μεγάλε αγορέ. Είναι ο κόσμο, μια περάντα που δεν έχει πια χαρέ. Μην σε μη σε νοιάζει. Πάντα λιώνει το καλάσι. Φύματα είναι ζωή μα και ένα μαραθώνιο. Πιστεύει ότι είσαι άνθρωπε αιωνείο, Δήμα τα ζωή μα, Και ένα μαραθωνείο, Μην πιστεύει ότι είσαι άνθρωπε αιωνείο. Κλέψανε, λένε Όλοι μα κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Του πιστέψανε, κλέψαν ανάπηρη νευτιά. Λοιπόν, α, πάμε τώρα. Σε μια άλλη πλευρά τη Νέα Υόρκη, γιατί να πάω σε άλλη πλευρά τη Νέα Υόρκη. Μα γιατί οι Νέο Υόρκοι έζησαν. Και ο Τραμπ, κτίριο έχει αυτό εκεί μέσα. Έχει κτίριο. Δηλαδή, πριν χρειαστεί να του κάνουν πυραμίδα, όπω κάνανε στο Χαίωπα και στου άλλου, αυτό έχει τον πύργο του μόνο του και είναι και ομόνιμο, φέρει το όνομά του. Όπω ήταν η πυραμίδα του Χαίωπα, έχουμε κτίριο Τραμπ. Για να έχουμε και αίσθηση καπιταλιστικού φανταχτερού μεγέθου αυτοκρατορικού τύπου. Πριν αρχίσουμε να λέμε Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος από τούτο εδώ την εκπομπή αλλά και σε φίλους και σε γνωστούς έλεγα ρε παιδάκι μου γιατί το πήρε ο Μπομπτήλαν και δεν το πήρε ο Λιονάρτ Κοέν το Νόμπελ με την έννοια της βαθύτερης ποιητικής προσέγγισης της μουσικής Λοιπόν τώρα πια μας άφησε, άφησε το μάτι του το κόσμο ο Κοέν, σήμερα Πώ τον ανακαλύψαν όλοι, τώρα γράφουν ο λογοτέχνη τη μουσική. Αυτό δεν που δικαιούται αυτό τον τίτλο δεν πήρε Νόμπελ. Μα και κάτι άλλο. Καναδό ήτανε. Εβραίο το θρήσκευμα ήτανε. Μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για να κάνει καριέρα. Γι' αυτό είπα Νέα Υόρκη, να δούμε και την άλλη Σκοπιά. Έχει κάνει άπειρα τραγούδια, πάρα πολύ ωραία, αλλά δεν έμπαινε ποτέ στα τσάρτζ. Άλλοι μπαίνανε στα τσάρτσα. Και άμα μπει στα τσάρτσα, έχει περισσότερε πιθανότητε να πάρει. Νόμπελ Και όχι μόνο Στο επίπεδο αυτό λέω έτσι Των μουσικών και χίλια δυο άλλα πράγματα Εσείς φαντάζεστε ότι θα σας άφηνα Χωρίς κάτι επίκαιρο και σε αυτό το επίπεδο Ο Λίονερτ Κοέν έγραψε βιβλία Εκτός από μουσική και εκτός από τραγούδια ε, Πέθανε θα έλεγα ευτυχισμένος και ηρήμος Με την εξή έννοια Μόλις ε, τον Οκτώβριο μιλάγε στον Νιου Και είχε αναφερθεί στην αγκίτητά του με το Θάνατο. Και είχε πει «Είμαι έτοιμος να πεθάνω, απλά ελπίζω να μην είναι πολύ άβολο». Μάλιστα πρόσφατα είχε κυκλοφορήσει και το 14ο άλμπουμ του με τίτλο «You want it darker», το θες σκοτεινότερο. Και είχε εμφανιστεί και στη σκηνή, στις σκηνές τις αρχές του 16. Δηλαδή ο άνθρωπος έφυγε με, με κουράγιο, αυτό που λέμε όρθιος. Όρθιος, έφυγε, έφυγε στα αλήθεια όρθιος. «Λοιπόν, θα μας λείψεις» είπε ο Πρωθυπουργός του Καναδά έχει μπει στο rock and roll Hall of Fame Έχει τιμηθεί Έχει τι να σας πω Αυτά τα πράγματα είναι λιγότερα Εύχομαι να τον ανακαλύψουν με θάνατο Γιατί αυτό είναι στους μεγαλουσμένους Τα έργα τους η μουσική Ακόμα και νεότερε γενιέ που δεν τον ξέρανε. Ξένα, και να τον ευχαριστηθούν. Πώ συμβαίνει με διάφορα τραγούδια ελληνικά ή ξένα που τα ακούμε και βλέπουμε ότι οι άνθρωποι τα ξαναπιάσαν από την αρχή, τα κάνουν remake, τα κάνουν remix, τα κάνουν με τον ένα με τον άλλο τρόπο και τα φέρνουν στην επιφάνεια. Τι σας έχω εγώ για κληροσούλα όσο θα σα βάλω να ακούτε το dance me to the end of love με μέχρι το τέλος ε, της αγάπης Σας έχω βιβλία. Λοιπόν, στην Ελλάδα έχουν κυκλοφορήσει δύο βιβλία μεταφρασμένα στα ελληνικά από τις εκδόσει Ιανό. Στη σειρά Ιανό ο Μελωδός Το βιβλίο του Πόθου σε μετάφραση του Αυραμίδου, που περιλαμβάνει και σχέδια του Ιδίου, μια εξαιρετική ποιητική συλλογή, εμπλουτισμένη με χιουμοριστικά και προκλητικά σκίτσα. Το βιβλίο έχει στα όλη την καλλιτεχνική γλώσσα του κοέρη. Υπάρχει άλλο βιβλίο. Από τον ίδιο εκδοτικό οικό, η μουσική του ξένου «Επιλογή από υποίηματα και τραγούδια» σε μεταγραφή της Λίνα Νικολακοπούλου στο οποίο καταθέτει την αγωνία και την ταραχή του για τους ανθρώπους και τον κόσμο όπως τον προσλαμβάνει εκείνο. Δεν φαντάζομαι να μην επιδιάξει ότι βγήκε και ο Τραμπ να είναι ένα σχόλιο εδώ πικρό και υπάρχει από την σειρά «Μικρός Ιανός, το βιβλίο του Γιώργου Ικαρουμπαμπασάκη Τροβαδούρη. Είναι ένα βιβλίο που έχει με κείμενα για τον Κοέν, τον Τίλαν, τον Βαν Μόρισον, τον Ιλιάνν, τον Τζον Λένον και τον Τζον Ικάς, που είναι πάντα παρόντε με τι μελωδίε του και με τον τρόπο ζωή του στη ζωή μα. Έχω έξι βιβλία, δύο από το καθένα. Οι πρώτοι έξι που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200 θα μπορέσουν να προσεγγίσουν μια άλλη πλευρά, αυτή την ωραία που μα αρέσει, για αυτού που στην Αμερική έχουν την ευκαιρία να. Παράξουν τέχνη και να φτάνει μέχρι σε εμά. Χωρί καταναγκη του περιαλιστικέ επιλογέ κατά πάνω μα. Λέει olive branch and be my homeward dove and dance me hey, to the end of love yeah dance me hey, to the end of love let me see your beauty when the witnesses are gone Let me feel you're moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. And dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love.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 To the end of love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 The end of love Μια και μιλάμε για τραγούδι δεν το θέλεις, ρίξε μια ματιά στο μερολόγιο Και α, σφίγγεται λίγο η καρδιά όταν συντοπίσεις πως χρόνια πίσω είναι Σας σήμερα το 1990 άφησε τον μάτιο του το κόσμο Ο ηθοποιός και θεατρικός σκηνοθέτης Μεγάλος όνομος Αλέξη Μινοτής, Αλλά το 1990 πεθαίνει και ο κομμουνιστής ποιητής Γιάννης Ρίτσος Μόλι πω τη λέξη ο κερίτσο, νομίζω ότι μπορείτε να αρχίσετε να σκέφτεστε. Μόλι πω άλλη τράγουλα τη μικρή πατρίδα, ναι, να μιλήσω για τι εξωρίε, να μιλήσω για τι διώξει, να μιλήσω για την σώνα του Σελινόφοντο, να μιλήσω για το πρώτο κρατικό βραβείο ποιήση, να μιλήσω για τη Γιάρο, τη Λέρο. Γιατί να μιλήσω Είναι ευκαιρίε καμιά φορά τα ημερολόγια να θυμόμαστε, να ανοίγουμε το ίντερνετ, να γκουγκλάρουμε άλλα πράγματα από αυτά που γκουγκλάρουμε συνήθω. Γιατί μπορεί να πέσουμε και πάνω στο λαό από τα τράγουδα Μικρός λαός και πολεμάδιχως παθιά και βόλια Για όλου του κόσμου το ψωμί, το φως και το τραγούδι κατά απ' τη γλώσσα του κρατεί τους βόγκους και τα ζήτω Κι ας κάνει πως τα τραγουδί Κι αν κάνει πως τα τραγουδί, τώρα είναι και σε τραχή Ραγίζουν τα λιθάρια Σκεφτείτε, όταν οι λαοί τραγουδούν, ραγίζουν τα λιθάρια. Οπότε αυτά που συμβαίνουν τώρα σε λαούς, δεν είναι τραγούδια, είναι θόρυβος. Και δεν ραγίζουν τα λιθάρια, ραγίζουν τα κεφάλια. Οπότε ας μείνουμε σε μόνο ένα γεια. Το τραγουδί είναι πολύ ωραίο, αρέσει και στο Γεωργείο. Του το βάζουμε να και εγώ, να το ευχαριστηθεί μια και ακολουθεί μετά. Η στήχη είναι του Νίκου Μωραήτη Η μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη Θα το ακούσετε από τη Δήμητρα Γαλάνη και τον Τακίμ Μη γράφεις τίποτα βαρύ Τίποτα που να εξηγεί. Όταν να είναι πιο μεγάλο κι απ' τους δύο μας Γράψε μια λέξη κι ας τι να κυλάει εντός μας. Γράψε να για κι ας ένα δείξει η ζωή Να γράψεις μόνο ένα για, και να τα αφήσεις στον τραπέζι κι το φως του θα παίζει το για θα μοιάζει με καρδιά Να γράψεις μόνο ένα για, και να τα τον στον καφέ. τη θα παίξει, το για θα γίνεται φωτιά το θα γίνεται φωτιά Μη γράφεις κάτι οριστικό κάτι που να είναι βιαστικό τίποτα που να κόβει τις ζωές Δύο. Άσε το σώμα να σηκώσει το αντίο Και φύγει αφήνοντα το ίσως μυστικό Να γράψεις μόνο ένα και επίση το τραπέζι. Και όπω το φως του Ιού θα πεζί. Τόλια να μην αζημετάρκια. Να γραψίσουν μόνο ένα για, Και να τα φύσει το μπιαφερέσμι. Και το δίδυνο θα πεζί. Θα γίνεται Φτώτσα Να είμαστε λοιπόν εδώ Και άρχιζω και παίρνω τα μηνύματα Σε αυτόν υπολογιστή Έχω πάρει και από το φίλο μου Τον Χρήστο από το Πικέρμη Αν ξέχασες και την Κούκλουτς Κλαν που πα, παρέλασε Για τον Τραμπ Ρε Χρήστο δεν την ξέχασα Το πρόβλημά μου δεν είναι ότι παρέλασε η Κλαν Μπορεί να παρελάσει όποιο θέλει. Μπορεί ανάμεσα και δίπλα από την Κούκουλτσλα να έχουν και παρελάσει άνθρωποι που δεν είναι καν κοντά στην ιδέα τη κλάν Δεν πιστεύω ότι μπορεί να είναι. Εμένα το πρόβλημα μου είναι ότι εξακολουθεί να υπάρχει κλάν mm. Αυτό είναι το βασικό μου πρόβλημα. Γι' αυτό σα λέω, τραβάτε την κουρτινίτσα από τι πρώτε εντυπώσει στην εποχή των Μίντια και βάλτε το μυαλό σα να σας σκεφτεί λίγο παραπέρα. Φαντάζεστε ότι είναι δυνατόν να υπάρχει στην Αμερική κουκλουτς Κλάν, και όχι μόνο στην Αμερική αλλά ως κουκλουτς Κλάν στην Αμερική κουκλουτς Κλάν, στη χώρα η οποία έχει τον Αβραάμ Λίνκον ως πατέρα του έθνους χωρίς δουλεία όπου ποτέ δεν σε διδάξανε για την Αμερική ότι ο νόμος του Λίνκον για την κατάργηση της δουλείας πήρε 100 χρόνια για να εφαρμοστεί και αφού δολοφονήθηκε ο Μάρτιν King. Και γιατί ποτέ δεν είχαμε τόσες πολλές φιλετικές, φιλετικά χτυπήματα στη σύγχρονη μορφή της Αμερικής με μαύρο πρόεδρο τον Ομπάμα. Δηλαδή λίγο το μυαλό λίγο να πάει παραπέρα. Για παράδειγμα δεν θα σε διαβάσω παρότι είναι καλογραμμένο είπατε να μου αποφύγετε την τραμπική γλώσσα κύριε Γκάτερ διότι ε, δίπλα βλέπω ένα mailbox και επειδή δεν βγάζω άκρη και δεν ξέρω τι είναι Και επειδή αυτό μου μοιάζει για ψευδόνιμο Και επειδή έρχεται Από το Live24GR Ως ακροατής Σε παρακαλώ πολύ Δώσε μου ένα στοιχείο να καταλάβω Γιατί ε, ε, όντα τον αέρα Δεν μπορώ και αμέσως μετά θα το διαβάσω Δεν έχω καμία αντίρρηση Το να με λες εσύ εμένα είναι υπονομευτή και άνθρωπο που φτιάχνει εμφύλιο στη χώρα, με αφήνει ω προσωπικό επίπεδο και ειδικά πίσω από ένα ψευδόνυμο, γιατί εγώ μιλάω με το όνομά μου, τη μουρή μου, τη φωνή μου και την υπογραφή μου, παγερά αδιάφορη. Πάω στον Ανδρέα, ο οποίο γράφει, μου προκαλεί έκπληξη ότι ακόμα και σήμερα, αρκετοί στην Ελλάδα πιστεύουν στην ιδέα ότι υπάρχουν άνθρωποι παραγεμιστοί με θεία ουσία. Την ίδια ώρα που θεωρούμε τους Έλληνε τους πιο έξυπνους, πετυχημένους, μεγάλους αραστές, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο αυτού του κόσμου, την ίδια ώρα πιστεύουμε σε υπερχώρες, Ευρώπες και παλανητάρχες. Μάι, μόνος σου δίνεις τις απαντήσεις, ρε Αντρέα, να είσαι και καλά δηλαδή. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί κάποιος είναι υποχρεωμένος σήμερα να πρέπει να διαλέξει μεταξύ Χίλαρη και Τραμπ, και να κάθεται να βρίσκει τις βρωμιές του ενός και του άλλου πιστεύοντα ότι ένας είναι λίγο πιο βρώμικο από τον άλλον, λίγο πιο σκοτεινό από τον άλλον, λίγο πιο ε, λαμπερός από τον άλλον. Δηλαδή αυτό το γκλίτερ που πάει να μπει σε ένα σύστημα που εξορισμού είναι βάρβαρο, εξορισμού είναι άθλιο, εξορισμού είναι τη επιβολή τη ισχύω από όποιον μπορεί, με όποιο μέσο μπορεί εναντίον αυτού που δεν μπορεί. Ενδεχομένω να εκφραστεί και πολύ καλύτερα με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Δηλαδή, ειλικρινά σα το λέω, με αφήνει εννοώ και δεν το λέω μόνο για του πολιτικού. Το λέω και για του Έλληνε, οι οποίοι ξενύχθησαν. Υπήρχαν άνθρωποι που κλαίγανε. Και για να κάνω και ένα μαύρο χιούμορ, δηλαδή, θα το κάνω αφού διαβάσω το Γιάννη, το φίλο μου από, το, ε, από το, την Αγγλία, που μου στέλνει πάντοτε μηνύματα. Καλησπέρα, Γιάννα. Εμένα με ξεπερνάει το τόσο ενδιαφέρον των Ελλήνων, των ελληνικών μίδια για τι Αμερικάνικε εκλογέ. Ειδικά την προπαγάνδα υπέρ τη Χίλαρη και ήταν ο σωτήρα τη Ελλάδα. Όπω αυτοί που ψάχνουν να βρουν Έλληνε στα κομματικά επιτελεία του Τραμπ για να σωθεί η Ελλάδα. Να πω τόσο θλιβερό, δεν είναι υπέρ του Τραμπ αλλά κατά τη Χίλαρη. Η Χίλαρη πρεσβεύει ό,τι πιο σάπιο υπάρχει στην πολιτική σκηνή. Χωρί υπογραφή, Γιάννη. Ωραία, είναι δικαίωμά σου να είσαι υπέρ τη Χίλαρη. Το κάποιο μπορεί να διαλέξει μεταξύ Manchester City και Manchester United. Αλλά και είναι μπάλαγαμο το κερατό μου. Δεν είναι να παίζει μπάλα με τα κεφάλια των Αλλωνών. Καπιταλιστική μπάλα, χρεωμένη μπάλα, ό,τι άλλο θέλετε μπάλα. Αλλά εκεί έχεις τουλάχιστον και την έμπρακτη ψευδαίσθηση ότι με ένα τόπι παίζουνε, δεν παίζουν με τα κεφάλια των αλωνώνε. Η επιλογή σε αυτό το επίπεδο με κάνει να θέλω κι εγώ τώρα που το κάνατε αυτό το σχόλιο που έρχεται μια μαύρη χιουμοριστική ιδέα. Μια και συγκροτήθηκε επιτέλους το τηλεοπτικό συμβουλίο, απροπό δεν είναι. είναι ποιοτικά, θα λέγω ότι είναι αξιοπροπές και καλό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Μακάρι να δράσει και έτσι, ε! Γιατί από αυτό που φαίνεται μέχρι αυτό που θα δράσει, η απόσταση είναι φαντζιμερτσινόλαδο. Αλλά σε επίπεδο ανθρώπων, είναι μια χαρά Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο και ευρύ και πουλουραλιστικό που και ό,τι άλλο θέλετε, πείτε καλό. Λοιπόν, αν. Ε, κάτω καλό σκεφτό, Λόγω του υπερβολικού ενδιαφέροντο, λέω να κάνουμε το εξή. Με ζευτούμε μερικοί, έρχομαι κι εγώ. Και θα κάνουμε μια ένσταση στο Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Ε, να ελέγξει τα κανάλια γιατί ήταν τόσο υπέρ τη Κλίντον. Όπως, γιατί ήταν τόσο υπέρ του όχι, του ναι, στο δημοψήφισμα. Γιατί σαμποτάρισαν. Αυτό το έλεγα και χθε στη Βουλή, δηλαδή, το έλεγα φανερά. Έλεγα σε αυτού που μιλάγανε: ρε παιδιά, άμα θέλετε να κάνετε σχολιάκια, κάντε τα στο Twitter. Πα και τα διαβάσει και η Πρεσβεία και κανένα άλλο. Είναι ανάγκη να τα λέμε μέσα στη Βουλή, λε και θα μα πάρουν βιντεάκι να τα στείλουν, να δουν ποιο πρώτο είπε Χαλό Ζήτο ή Μανούλα Μκάικα. Και επειδή αυτό δεν το αντέχω, λέω να πάρουμε μια βαθιά πολιτισμική ανάσα με ένα εξαιρετικό τραγούδι που το ψεξήνες και το βρήκε εγώ, δεν το θυμάμαι, δεν το ξέρω. Θα μου πει προλαβαίνεις να ακούσεις και πολλά πράγματα. Και είναι για τους ανθρώπους που έχουν ένα πολύ βάθος. Ταλκαδιάρικο τρόπο να πονάνε Που θυμίζει την αξιοπρέπεια του ελληνικού τρόπου Όταν γίνεται μουσική, Τι γίνεται του κυρίου Γιάννη Πανουτσόπουλου Η μουσική του Τάσου του Γκρου Και στο τραγούδι η υπέροχη φωτεινή βελεσιό του Τίτλος τραγουδιού νιώθω σχεδόν σαν να μην υπάρχω Πεμπτουσία αισθημάτων απουσίας του άλλου αγαπημένου Δεν αντέχω να μην ξέρω τι γυρεύει, Δεν αντέχω να μην ξέρω που γερνάς. Τρέμω μόνο με τη σκέψη ότι φεύγει, Και πονάω με τη σκέψη πω γερνάς. Δεν αντέχω να γυρίζω σαν δυο σπίτι, Να σα σκυσκές να σαρεύει το μυαλό μου από τη λύπη και τα νεύρα μου να παίζουν σαν φορές Νιώθω σχεδόν να μην υπάρχω Νιώθω σχεδόν να λιγοστεύω σαν λευκοκαιρί Νιώθω σχεδόν να μην υπάρχω Βάζω φωτιά, μα η νύχτα μένει πάντα παγερή. Νιώθω σχεδόν να μην υπάρχω, νιώθω σχεδόν να λιγοστεύω σαν λευκοκαιρία. Νιώθω σχεδόν να μην υπάρχω, Βάζω φωτιά, μα η νύχτα μένει πάντα παγερή. Δεν αντέχω το ξεκάρφωμα τη μέρας Να σε διώχνω από το μυαλό μου με δουλειά Θέλω μόνο να με πάρει ο αέρας Σαν τη δύση που κοιμίζει τα πουλιά Δεν αντέχω να με βλέπουν με συμπόνια, Να μου λένε πως δεν τέλειωσε η ζωή να κεντάω τα πιο πένθυμα μου χρόνια Στο κουκάμισο που φόραγες εσύ Νιώθω σχεδόν να μην υπάρχω Νιώθω σχεδόν να λιγουστεύω σαν λευκό κερί Νιώθω σχεδόν να μην υπάρχω Ναζω φωτιά μανιχταμένη η νυχταμένη μα τα κι έχω σχεδόν να μην υπάρχω κι έχω σχεδόν να λιγοστεύω σαν λευκό κερί κι έχω σχεδόν να μην υπάρχω βάζω φωτιά μα η νύχτα μένει πάντα αγερή Το ξενοδοχείο Ευρώπη του Σαράγεβο προετοιμάζεται για το απόψην όγκο τη Ευρωπαϊκή Ένωση γύρω από τα, ε, και σχετικά με τα 100 χρόνια από τη δολοφονία του αρχιδούκα Καφραντ Φέρντιναντ. Το δυσαρεστημένο προσωπικό σχεδιάζει να απεργήσει επειδή δεν έχει πληρωθεί δύο μήνε τώρα. Αν αυτό το αριστοκρατικό πολιτικό δείπνο αποτύχει, το ήδη υποθηκευμένο στι τράπεζε ξενοδοχείο θα κλείσει. Με ελάχιστο χρόνο στη διάθεσή του για να σταματήσει την απεργία. Ο διευθυντή του ξενοδοχείου, ο Μέρ, θα στραφεί στο σκληρό έντσο, ο οποίο διευθύνει ένα στριπτιζάδικο. Σύντομα, το σωματείο του προσωπικού θα εξαφανιστεί. Η αφοσιωμένη επικεφαλή τη Ρεσεψιών Λαμίγια κάνει το μεγαλύτερο δυνατό για να λειτουργήσουν όλα μαλά στο μεγάλο γεγονό. Αλλά τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα όταν η μητέρα τη Χατίτζα, που δουλεύει στα πλυντήρια, εκλέγεται αρχηγό τη απεργία. Ο Γάλλο Βήπο, μιλητή καλεσμένο, δεν έχει πολύ χρόνο να προετοιμαστεί για γεγονό. Και αυτός όμως μπλέκεται μέσα από πολύπλοκες λεπτομέρειες και ονόματα Οι πρόφες που κάνει στο δωμάτιό του καταγράφονται μυστικά από το ξενοδοχείο Ωραία ιστορία ε, μη μου πείτε, σας κόβω την ανάσα Ωραία, λοιπόν, 2-11-200, 8-200 Οι πρώτοι πέντε που θα τηλεφωνήσουν θα πάρουν δύο διπλές θα πάρουν από μία διπλή πρόσκληση πέντε. Έχω πέντε διπλές προσκλήσει. Να πάνε στο πτή παλέ από σήμερα ω την άλλη τετάρτη, σα αφήνω και μέρε. Σκεφτείτε ότι αυτέ τι μέρε θα είναι και ο Λοιπόν, για να δουν τη συγκλονιστική ταινία του, φεστιβού, του φετινού Φεστιβάλ Βερολίνου από τον βραβευμένο με όσκα σκηνοθέτη Ντανήη Στάνοβιτ που έχει κάνει το No Man's Land. Θάνατο στο σεράγηβο. Σμούρτ Θάνατος στο Σεράγεβο Πέντε διπλές προσκλήσει Για τους πρώτους πέντε που θα τηλεφωνήσουν Το 211 200 200 Πάμε σε διεφημίσεις <Κλέψανε>, λένε. Όλοι μας κλέψανε, κλέψαν αυτοί. Ξέρετε Το να ζήσει σε μια δημοκρατία που ακούγεται Ότι ο Ομπάμα δεν θα μιλήσει Στη πνίκα ε, Για λόγους ασφαλείας Μετά από τη χειροβομβίδα που Προς τον φρουρό της γαλλικής πρεσβείας στο κέντρο της Αθήνας φατσα η πόρτα της Βουλής δίπλα είναι το πύριο εξωτερικών παρακάτω κάτι άλλο σε κάνει και αναρωτιέσαι ε, τι μπουμ δημοκρατία είναι αυτή τι μπουμ μπουμ αλλά απ' την άλλη μεριά σε κάνει να αναρωτιέσαι ε, και για την, το ιστορικό τόπο πνίκα και τι είναι η πνίκα και σε ποιο βαθμό μπορεί κάποιο να τη συμβολοποιεί ε, με αυτόν τον τρόπο και πόσο δίθεν είναι να πλησιάζει την πνίκα με αυτόν τον τρόπο είτε να την ακυρώνει. Προτείνω λοιπόν, επειδή το γκουκλάρισμα δεν είναι εξορισμού αρνητικό εξαρτάται κανένα στην γκουκλάρει και τι ψάχνει να βρει και εξαρτάται και από το επίπεδο γνώσεων γιατί εκεί χρειαζόμαστε όλοι μας όλοι μας, όλοι μας, μορφωμένοι, αμόρφωτοι πολύ περισσότερο, λιγότερο καλλιεργημένοι, ακα και ο κολογούστως είναι μόνο η γνώση, είναι μόνο το σχολείο μόνο αυτό το επίπεδο της γνώσης σε βαθύτερο επίπεδο μπορούμε όμως να κουγκλάρουμε πράγματα τα οποία μας γεννάνε σκέψεις για να μην καταθλιβόμαστε από τα κουτάκια του μυαλού τα οποία μας ανοίγει ή το τυχαίο σερφάρισμα πατάς κάτι και μετά σου λέει πήγαινε σε αυτό είναι ενδιαφέρον και εκείνο, πήγαινε και κάτι άλλο και σου φτιάχνει ένα τεχνητό ενδιαφέρον επειδή έτσι έχει φτιαχτεί η ιστοσελίδα, επειδή έτσι έχει φτιαχτεί ο τρόπο να σε παραστέλνει να διαβάσει κάτι που δεν θέλει. Έτσι, πρότασή μου είναι για να πάρετε μια ανάσα και κυρίω αξιοποιήστε τι πληροφορίε που ακούτε από μένα, από άλλου ανθρώπου, από άλλε εκπομπέ. Δεν έχει καμία σημασία. Αξιοποιήστε τι πληροφορίε χωρί ιδιωτέλεια ενώ χωρί να σα αφορούν οπωσδήποτε εσά προσωπικά και μόνο τότε να είναι χρήσιμε. Γιατί πολλέ φορέ τσακίζεστε να πάρετε τηλέφωνο για μία κλήρωση πριν καλά-καλά αναγγείλω ότι είναι η κλήρωση. Οστε έτσι θα πάρετε εσεί και θα κληρώσετε πρώτοι κάποιον, γιατί είσαστε μάγκε στο καντράν του τηλεφώνου, και θα το στερήσετε ενδεχομένω, γιατί μπορεί να μην σα ενδιαφέρει, μπορεί να μην δίνετε φράγκο γι' αυτό, αλλά και κάποιον μπορεί να το κάνετε, γιατί θέλετε να το δώσετε σε κάποιον άλλον. Δεν με πειράζει. Αλλά καθίστε, βρε, αδερφέ, να ακούστε τι έχω να πουλήσω. Αύριο το πρωί, δηλαδή, αν σα πουλέγα χάπια. Ε, από εδώ, τα οποία θα τα πάρετε να λένε ότι είναι τις και στην πραγματικότητα είναι αρσενικό ή πολλώνιο και θα σα δίνουν άκλα αυτού, θα το κάνετε με τον ίδιο τρόπο, επειδή είναι κλήρωση. Το λέω αυτό ω σχόλιο για μερικού, όχι για όλου. Δεν είμαι σε θέση να του ξέρω. Υπάρχει ανωνυμία τη πληθώρα των ανθρώπων που παίρνουν εδώ. Έτσι λοιπόν, έχω μια εξαιρετικά χρήσιμη πληροφορία. Σα έχω πει ότι το έχω πάρει στην πλάτη μου. Θα το πάρω στην πλάτη μου με νύχια και με δόντια, γιατί έχω την εξορισμού. Την εξορισμού μην ιδιωτελεί απόκτηση κέρδου από αυτή την εκστρατεία. Λοιπόν, η φαρμακευτική εταιρεία ΕΛΠΕΝ, σα έχω πει ότι έχει φτιάξει ένα βαν καταπληκτικό με ψηφιακό μαστογράφο που γυρνάει όλη τη χώρα, το λεκανοπέδιο, διάφορα μέρη και κάνει σε όλε. Σε όλε. Δωρεάν έλεγχο για τον ε, καρκίνο του μαστού. Είναι ο μαστογράφος τη αντικαρκίνικής Εταιρεία και είναι χορηγημένο από την ΕΛΠΕΝ. Κατά αυτήν την έννοια λοιπόν, στι 14 Νοεμβρίου. Παραμεθαύριο, Δευτέρα δηλαδή, σήμερα έχουμε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα Ο μαστογράφος θα βρίσκεται στο Δημαρχείο της Αγίας Παρασκευής Είναι εξαιρετικά προσιτό με την έννοια των Ανατολικοβόρειων προαστίων. Είναι προσβάσιμος, ε, πείτε το σε όποιους το ξέρουνε, μπορεί να μένετε στην άλλη άκρη δεν έχει καμία σημασία. Κάποιον φίλο, κάποιον γνωστό, κάποιον που μπορεί να πάει, κάποιον που δεν μπορεί να πάει, κάποιον που μένει στην Αγία Παρασκευή. Πείτε το. Η πρόληψη είναι σωτηρία και σας το λέω μέρα που είναι σήμερα που μια πρόληψη ξέρω πως έσωσε τη ζωή ενός ανθρώπου. Πάτε λοιπόν, πάρτε τα πόδια σας, να κάνετε μια δουλειά, να στείλετε ανθρώπους που δεν χρειάζεται να πληρώσουν, γυναίκες κυρίω να πάνε να κάνουν έναν έλεγχο του μαστού, με ψηφιακό μας το γράφο της ελληνικής αντικαρκινικής εταιρείας με τη χορηγία τη ΕΛΠΕΝ στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής αυτή τη Δευτέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τι περιμένω να μου απαντήσετε. Μάλιστα κύριε. <χαι> το αγαπημένο remix που έχουμε κάνει εμείς εδώ δηλαδή έχει κάνει η Νάνση με τη χερούλα Λεξίου και το Ζαμπέτα. Θα σας το ξαναβάλω και θα σας το ξαναβάλω γιατί έχω και ιδιαίτερου αναμνησιακούς λόγους τώρα που μιλάμε ε, για το μέγα, για το ένα, για το άλλο ε, Πίσω, πίσω δεύτερη φωνή ε, στη Χαρούλα κάνει ο Πάριος και η Γαλάνη Και είναι από μία εκπομπή του Μέγκα προαμνημονεύτων ετών που είχα παρουσιάσει εγώ Τότε με θυμάμαι φόραγα, έτσι για να κάνω και λίγο αυτοσαρκασμό και χιούμορ ένα στραφτελιζέ μπουφάν τζιν που το είχα πάρει τότε, έχω να πάω 30 χρόνια από τη Νέα Υόρκη που στην πλάτη του είχε του δίδυμους πύργου. Από τη ζωή μου έχουν φύγει τα 30 χρόνια ευτυχώ μόνο τα χρόνια όχι εγώ έχουν φύγει δίδυμοι πύργοι έχει φύγει ο Γιώργο Ζαμπέτας ευτυχώ είναι η οι υπόλοιπη και το ρημίξ τη Νάνσης ολοζώντανο, μάλιστα κύριε από μέναν σε όλους και όλες για να αρχίσουμε να γλυκαίνουμε το τέλος του τραμπισμού Πέτρα πίσω που να ρίξω και να φύγω Μάλιστα κύριε, μάλιστα κύριε Μες το χρόνο να περάσω και αν μπορέσω να ξεχάσω Λίγο λίγο Μάλιστα κύριε, μάλιστα κύριε Μα τις σαν συλλογέμε τα τα μενεξιά Μάλιστα κύριε, μάλιστα κύριε Μάλιστα κύριε, μάλιστα κύριε Είπα λοιπόν σήμερα να σας κάνω πολλές κληρώσεις Να είναι καλά όλοι όσοι θέλουν και αυτό να είναι και χαρά για την εκπομπή Ποιοτικά πράγματα είναι, είναι βιβλία, είναι παραστάσεις, είναι θέατρα, δεν ξέρω το περιεχόμενο πάντα Κάθε άλλο παρά Αλλά σαν δραστηριότητες Είναι δραστηριότητες λίγο έξω από το σειρμό Λίγο να ξεκολλάει το μάτι από τα ταμπλετάκια Λίγο να ξελά Να βγαίνει κανένας λίγο έξω Να πηγαίνει παραδίπλα Να μιλήσει ένα φουαγέ Να πει δύο κουβέντες Αυτά θέλουμε εδώ στην εκπομπή και αυτά ευτυχώ για μας υπάρχει κόσμο που μα τα δίνει να τα δίνουμε, γιατί δεν είναι εποχέ τώρα για έξοδα. Ούτε για 5 ευρώ και για 10 για ένα σινεμά. Λοιπόν, έτσι θα κλείσω σήμερα. Εγώ θα κλείσω από πλευρά μουσική με λόγια αγάπη. Αλλά θα κλείσω και με μία τελευταία κλήρωση. Λοιπόν, τρει διπλές προσκλήσει έχω. Για γιατροί να πάνε να περάσουν το Σαββατόβραδό του στον Ιανό αύριο με τον Στέφανο Κορκολί σε έργα Μίκη Θεωδωράκη είναι η παράσταση συνάντηση που έρχεται για δύο μοναδικές βραδιές στον Ιανό έκανε σολτά ουτούτοις ή άλλο εδώ και στο εξωτερικό νομίζω ότι ο συνδυασμός επειδή έχει πολύ μεγάλη σημασία έτσι είναι η Μανουσάκη στο τραγούδι, είναι η Παπαδούρη στο βιολεντσέλο είναι ο Ζήτη στη Λατέρνα, είναι ο Δεφήγος στα ξύλινα πνευστά λοιπόν επειδή υπάρχει και ο CD συνάντηση Πάτε να περάσετε καλά, τρεις διπλές προσκλήσεις έχω για τον Ιαννό Κορκολής σε έργα Μεκή Θοδωράκη. Αύριο, ε, Σάββατο, την ώρα που αρχίζει θα τα βρείτε και θα τα μάθετε. Οι πρώτοι λοιπόν τρεις που θα τηλεφωνήσουν θα πάρουν από μια διπλή πρόσκληση. Φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, εγώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Πριν σας προλάβουν οι διεφημίσεις και οι ειδήσεις, σας χαρίζω όλους τα λόγια της αγάπης. Είναι φτιαγμένο πίσω το βρώμικο 89 που λέμε. Η στίχη είναι του Μάνου Ελευθερίου. Η μουσική του Ηλία Ανδριόπουλου. Το τραγούδι είναι από πλευρά ερμηνεία, όπω θα τα ακούσετε, τη Μαρία Δημητριάδη. Τα λόγια τη αγάπη αγόρασε να κάλπη, να έχει όταν θέλει να γελά. Και βλέπει μια θυσία, με πόση αναισθησία τη βάζει κάποιο να κατρακυλά. Αυτά που λένε οι ξένοι και οι ερωτευμένοι δεν είναι πια σκηνέ του σινεμά. Θυμίζουνε μαγεία, καρδιάς αιμορραγία Μα εσύ τα βλέπεις όλα μου φτηνά Για τους ερωτευμένους Για τους υποψήφιους ερωτευμένους Για τους τέου ερωτευμένους Για τους αΐ Για τους δυνητικά ερωτευμένους Όλου του κόσμου Γελά, και βλέπεις μια θυσία με πόση αναισθησία τη βάζει κάποιος ένα καταρακυλά αυτά που λένε τις νύχτες τα πήραν και τα ρίξαν για πλάκα στον νερό σε ένα πιγάδι γρήγορα να στενασει και λες μιλαει με το Θεό. Mm. Αυτα μπουλενιξενι και η εραδευμενη δεν ειναι πια σκηνας του σινεμα. Είναι μαγεία, Καρδιά σε μοραγία. μα εσύ δεν βλέπεις όλα μου την α, αυτά που λένε η σνήχτες, καπειράνωλο και τα ρίξαν για πλαγιά στο νερό, για ακούσε τα πηγά. Φαρά να στεναζεί και λε, μιλάει με το Θεό. στον ετώ κι ακούσε να πηγαδί κρυβα να στεναζει και λες μιλάει με το Θεό.